Με την ευκαιρία του νέου έτους, ο Βασιλεύς και Κωνσταντίνος απίθινε διάγγελμα προς τον ελληνικών λαών αριθμός εις το οποίο μεταξύ αριθμός, άλλων είπε, Νέον έτος ανατέλει, μας κομίζει την ελπίδα που αμβλύνει τα θλίψης του παρελθόντος και μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Η Βασίλισσα και εγώ σας ευχόμεθα για τον νέον έτος, πάσανευτυχία, υγεία, πρόοδον και αγάπη. αγάπη και πρόοδον και πάσα ευτυχία όπως λέει ο εκλυπών βασιλιάς μας, βασιλιάς ούτε τέως ούτε τίποτα, βασιλιάς μας Κωνσταντίνος από το 1967 ήταν 67 68, ε, το εορταστικό του μήνυμα και όλα αυτά γιατί στην πολιτική επικαιρότητα έχει το θέμα της βασιλείας Διότι ο Παύλο και ο Νικόλαος οι πρίγκιπε, ο διάδοχο Παύλο και ο πρίγκιπας Νικόλαος θα πολιτογραφηθούν Έλληνε, δεν ξέρουμε ποιο επίθετο, είναι ένα θέμα που μα απασχολεί πάρα πολύ. Εμεί εδώ είμαστε υπέρ τη βασιλείας όπω το έχουμε δηλώσει επανειλημμένω. Οπότε όταν αναμοχλεύεται αυτό το θέμα, πάντα θα βγούμε μπροστά να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε: Να εδώ ο βασιλιά μα, να εδώ κι αυτό που μα ανακοινώνει τα ευχάριστα. Επίση θέλω να σα πω ότι η Ελλά. Στη χώρα μας θα επανέλθει, όσο και να ακουείτε περίεργο, με έναν περίεργο τρόπο, η Βασιλιά. Στη χώρα μας θα επανέλθει η Βασιλεία. Έσκεταν συμφωνή διαφωνή, το επαλαμβάνω. αν κάποιο διαφωνή. Η βασιλία θα επανέλθει. Υπάρχει κάποιο που διαφωνεί, υπάρχει κάποιο που να πάει τώρα 2, 11, 10 80, 80, ή να μα πει αν διαφωνεί, να έχουμε βασιλιάδε, όπως παλιά να έχουμε άμαξες, να έχουμε το παλάτι. Να έχουμε τις κυρίες τις αυ, των τιμών τη αυλή ήταν μια ταινία Οι κυρίες των τιμών Γενικώς να έχουμε όλο αυτό το εφέ Τη σταθερότητα που δίνει ο θεσμός Τις, α, τις αξίες που εκπέμπονται Από το συγκεκριμένο θεσμό Γενικώς είμαστε υπέρ Και γι' αυτό ε, Ακούμε τον Βελόπουλο που το λέει Προφανώς έχει δίκιο εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος Αλλά θα κάνουμε και μια προσευχή Για να έρθει η βασιλεία στον Άγιο Εφρέμ. Ο Άγιος Εφρέμ. με αληθινά ράσα εικόνα 1,5 μέτρο αγιογραφία κοιτάξτε κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι με αληθινά ράσα 1,5 μέτρο αγιογραφία πανέμορφη δεν το συζητάμε ένα έργο τέχνης στην κυριολεξία ένα έργο τέξη, τέχνης Ορθόδοξη πίστη Άγιος Εφραίμ 1,5 μέτρο με αληθινά ράσα. Εφρέμ με το μέτρο, κατά το πίτσα με το μέτρο, εδώ είναι ο Άγιος Εφρέμ ο οποίος ε, φοράει αληθινά ράσα όντως, είναι ένα ξύλινο ομοίωμα, φανταστείτε, δεν είναι εικόνα τετραγωνισμένη, είναι όπως είναι το ανθρώπινο σώμα, εξέχει ένα κεφάλι με ένα φωτοστέφανο, ξύλινο, νοβοπάν, Και ήταν ζωγραφισμένο ένα πρόσωπο Αγίου, ίδιοι είναι όλοι και έτσι κι οι με μικρέ διαφορέ, κάτι μουσικά, κάτι γένεια, κάτι μουστάκια, και από κάτω φράειράσο. Αυτό είναι ο Άγιο Εφρέμου, ο οποίο πωλείται από γνωστό. Έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν και θα τα θυμηθούμε σήμερα. Διότι αναγκαζόμαστε να προσευχηθούμε κάπου για να γυρίσει η βασιλεία. Έτσι ξεκίνησαν όλα, και θέλουμε βασιλιά, αφού δεν υπάρχει ο Κωνσταντίνο, που ήταν ο δεύτερο, γιατί ο πρώτο ήταν ο παππού του. Και είχε παίξει μεγάλο ρόλο στο διχασμό με του βενιζελικού, του δημοκρατικού και όλου αυτού τότε, αρχέ του προηγούμενου αιώνα. Ε, τώρα όμω θα έχουμε βασιλιά τον Παύλο. Σε εσά που είσαστε ο πρωτότοπος γιο, σα είχε πει ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή που θα μπορέσετε εσεί να είσαστε βασιλιά τη Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν ήμασταν πιο μικροί, νομίζω ότι ήταν πιο πολύ αυτοί οι ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Αλλά όσο μεγαλώσαμε και. Μπήκαμε στη δικιά μα ζωή και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μας καριέρες, και μα καριέρε και αναγκαστήκαμε να κάνουμε και μα καριέρε. Καταλάβουμε ότι αυτά που μα λέγανε, όχι τόσο οι παλιοπατέ μου αλλά άλλοι γύρω, θα μπει, αγίες, θα γίνει βασιλιά Ωραία, αλλά τελείωνε το σχολείο, πήγαμε στρατό, πήγαμε πανεπιστήμιο και μετά κάπου να εργαστεί. Και εκεί καταλαβαίνει κανεί ότι η δουλειά είναι να, να κάνει τη ζωή σου, να κάνει την οικογένειά σου και τα υπόλοιπα είναι τη ιστορία. Santa's got big red cherry nose. big Who this way? Oh Cherry on it. the Αυτή χώρα, αυτό το εθνός μεγαλύρισε, με σουράνισε δια μοναρχών και βασιλείων. Τι να κάνω τώρα; Must be Must be Τι κάνω μερε; Ρε το βασιλιάθαριξουμε. Ναι μας χάζετε Το πουλί. το πουλί του βασιλιά Όχι ήταν το πουλί ή ο βασιλιάς Τελικά ρίξαν το, το πουλί Εδώ ακούσαμε το βασιλέα μας Τον Παύλο, διάδοχος και βασιλέα. Τα λέμε όλα αυτά και ανακοινούμε το θέμα Από το μετερίζι εδώ το ραδιοφωνικό που έχουμε Διότι Το Φλεβάρι θα λύγει η θητεία τη κυρία Ακελαροπούλου και είπε ο Πρωθυπουργό, χθε, τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι 15 Γενάρη θα αποφασίσει για την Προεδρία τη Δημοκρατία, για τον την καινούρια, παλιά δεν ξέρω, υποψηφιότητα. Οπότε, μήπω βάλουμε τον Παύλο κατευθείαν και ω βασιλιά όμω, όχι ω πρόεδρο, ή ας μπει ω πρόεδρο για κάποια χρόνια, πέντε, πόσο είναι η θητεία, τέσσερα, πέντε, πέντε, και μετά. Να τον μετατρέψουμε κατευθείαν σε βασιλιά, να τελειώνουμε μόλις αυτές τις διαδικασίες, να αποκτήσει και το παλάτι, τη λάμψη που δεν την έχει με τους προέδρους κακά τα ψέματα. Ένα κτίριο, σχεδόν άδειο, δεν γίνεται τίποτα μέσα εκεί. Για το επίθετο του Παύλου, το επίθετο του Παύλου και του Νικόλαου, των πριγκίπων, μίλησε και ο υπουργό Μάκη Βορύδης. Αν πάνε τα παιδιά του το εκλειπώντο να κάνουν έτοιμα ηθαγέν... αποκτήσουν. Υπάρχει ιστογένειες... όμω θεσμικό πλαίσιο. Ο Βενιζέλου είναι αυτό. Okay. Ωραία. Μπορούν okay. να okay. mm. το κάνουν. Τότε θα την αποκτήσουν ουσιαστικά. Υπάρχει κάτι που του αποτρέπει. Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά Άρα, Είναι αυτό το Αλλά σενάριο αυτό. Αν θέλουν τα παιδιά του εκλειπώντο Κωνσταντίνου <σοστά> να πάνε να ζητήσουν την ηθαγένεια, είναι εκεί να πάνε να την πάρουν. Σωστά. Αλλά αυτό ήταν πάντα εκεί έτσι. Είναι καινούριο. αυτό είναι ο Βενιζέλου. Να. Αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Εάν αλλάζαμε, ξέρω, το θεσμικό πλαίσιο, από τη στιγμή που δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο νόμιμη νεζέλη είναι εκεί, αν κάποιο αποφασίσει να το ενεργοποιήσει, θα το ενεργοποιήσει. Απλά Και με το επώνυμο τι θα, θα, θα γίνει. Το Πώς, με το επώνυμο τι θα γίνει. Έχουν η δυνατότητα να επιλέξουν, όπως όλοι οι άνθρωποι. Το επώνυμο, όπως ξέρετε, κατά νόμων, είναι έκφανση της προσωπικότητας. Mm -hmm, είναι ναι. στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Και όπως είπε και ο Παύλος πριν που ακούσαμε αναγκαστήκανε να κάνουν καριέρα γιατί δεν υπάρχει χειροτερό να πρέπει να σε αναγκάσουν συνθήκες να κάνεις καριέρα ενώ είχε δουλειά και ιδιότητα ήταν πρίγκιπας, διάδοχος βασιλιάς δηλαδή θα ήταν τώρα και πρέπει να γίνει και αναγκάστηκε, έπεσε στα πέτρινα χρόνια η άτιμη κοινωνία τον ανάγκασε να κάνει Κάριερα. Εδώ ο κύριο Βορύτη μιλάει για όλα αυτά τα ονόματα, το θέμα, ονοματοδοσία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίθετο, πρόσληψη επιθέτου. Υπάρχουν πολλέ διατάξει βασίζονται όλα αυτά στο νόμο Βενιζέλου που έχει γίνει από παλιά σε σχέση με τη βασιλεία και τα επίθετα που πρέπει να πάρουν οι βασιλεί μα και το συνεχίζει. Επομένω, εδώ από τη στιγμή που μιλάμε για την πολιτογράφησή του, γεννιέται ένα ζήτημα ταυτοποίησή του. Δηλαδή, Παύλο, ναι. Παύλο του, Κωνσταντίνου, ναι, και τη Άννας Μαρίας Σωστή. Αλλά ποιος Πάβλος; Ποιος, ποιος, αυτός Ένα μηδέν. Γιατί παύλο του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας να υπάρχουν και περισσότεροι, δεν είμαι σίγουρος, είναι Αλλά ποιος Πάβλος; Ποιος, ποιος, αυτός 2 0. Αλλά ποιο Παύλο. Ποιο. Ποιο αυτό. Τρία Μηδέν. Ποιο Παύλο. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Έχει δίκιο εδώ ο Μάικς Βορρήδη. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα, επειδή πλησιάζει και η εκλογή νέου Προέδρου τη Δημοκρατία. Να κάνουμε μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω πολύ ουσιαστική, πολύ χρήσιμη. Αναγκαία για το έθνο. Γιατί το έθνο, έτσι όπω εξελίσσεται και έτσι όπω σκέφτεται, αυτό το έθνο, εδώ το δικό μα, νομίζω θέλει ένα βασιλιά. Τον έχει ανάγκη. Ε, καλά, τα πάει και η δημοκρατία, καλά τα πάει και η δημοκρατία Και θα αποδείξουμε τώρα πόσο καλά τα πάει Αλλά φανταστείτε όλα αυτά τα επιτεύματα Πώς θα ήταν αν είχαμε και βασιλεία Από πάνω με την ενίσχυση Και με τα χρυσά στέματα Και με τους χορούς Και με το καθεστώς της βασιλευομένης δημοκρατίας Πόσο μπροστά θα είχαμε πάει Θα ακούσουμε τώρα πόσο μπροστά έχουμε πάει ήδη Χωρίς τη βασιλευομένη δημοκρατία Έβγαλε προχθές η γιουροστάτα ένα Εγώ έχω τον έβαλ στο Twitter μου, δεν ξέρω να έχετε δει, είναι συγκληνωστικός. Κάθε και μέτρισε η Eurostat πως είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά φτωχοί στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα, πραγματικά, με βάση οικονομικά στοιχεία, mm -hmm. και πώ την κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Και? Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί, με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, ενώ η φτωχή είναι ένας αριθμός χ, Ναι. Αυτοί που είναι περίπου ίδιοι σε όλη την Ευρώπη. Άρα δεν είναι Άσχυμα. ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε <γιλώτου> φτωχοί. Δηλαδή, τι θα δείτε, ότι έχει κλείσει η ψαλίδα από αυτό που ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι. Σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με του πλούσιου. Αυτό σημαίνει. Επομένω, ότι και εδώ λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα. <γιλώτου> η Ελλάδα το 2025 είναι μια χώρα που αναπτύσσεται, μεγαλώνει, ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί. Σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και αποτελεί πλέον παράδειγμα, θετικό παράδειγμα για ισχυρέ οικονομίε και όχι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και ίσως και όλου του κόσμου. Ζήμου! Μου έλεγε, λοιπόν κάποιο, Εγώ γιατί να γυρίσω. Γιατί να γυρίσω, Είμαι εδώ, έχω τον χειμισθό, έχω μια ζωή, εδώ πολύ καιρό κτλ. Μπορεί να έρθει. Και να γίνει μέρο αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού. Γιατί η χώρα, αλήθεια, είναι αυτή τη στιγμή έχει από τι ψηλότερε ρυθμού ανάπτυξη, όπω ξέρετε, έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέε θέσει εργασία, θα έχει το τέταρτο υψηλότερο από το διαγύπνο. Αυτό γιατί τα λέω. Γιατί αυτά τα οικονομικά στοιχεία συνοδεύονται και από μεγαλύτερε ευκαιρίε. Έχει μεγαλύτερε ευκαιρίε σε μια χώρα, η οποία ναι, ξεκινάει από χαμηλά, αλλά ανεβαίνει απότομα, θα έλεγα, με πολύ ταχύ ρυθμού. Η Ευρωζώνη, Είναι επειδή είναι ο οικονομικός μας περίγυρος, πράγματι μας τραβάει προ τα κάτω. Έχουμε φτάσει πια σε ένα πεδίο που βλέπουμε ότι ευτυχώς οι τιμές, ειδικά στο σούπερ μάρκετ, έχουν σταματήσει να αυξάνονται, αλλά οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Άρα για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις τιμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά θα έχουμε πιο σημαντικέ αυξήσεις μισθών. Άρα το, το χρόνου θα είναι καλύτερα από φέτο και το παραχρόνου θα είναι καλύτερα από το χρόνο. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι θαύμα όπως λέει ο σύντροφο από τη Νίκη, το κόμμα Νίκη Είναι με δουλειά, πολλή δουλειά όπως λένε οι ίδιοι Ακούσαμε εδώ κάποιους υπουργούς και τον πρωθυπουργό Να περιγράφουν την τελειότητα μέσα στην οποία ζούμε όλοι μας Είστε λίγο εχάριστοι, δεν τα πιάνετε αυτά γιατί τα καθημερινά σας ρίχνουν κάτω Αλλά όμως δείτε το αλλιώς, δείτε το τουλάχιστον Όπως το βλέπουν οι Υπουργοί και όπως είπε και ο υπουργό Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης, από του χρόνου, δηλαδή σε ελάχιστες μέρες, γίνονται όλα ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ε, αρχικά, τι αλλάζει στις ζωές μας με αυτόν τον προπολογισμό. Θα είναι καλύτερη η ζωή μας. Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Ε, παρουσίασα εννιά διαφορετικού τομεί <Συκλή> που τα πράγματα θα αλλάξουν <Συκλή> Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε μύγδιν. Παρουσίασα 9 διαφορετικού τομείς που τα πράγματα θα αλλάξουν φύρδιν. που τα πράγματα θα αλλάξουν... ΦΥΡΔΙΝ Όχι μίγδιν, σκέτο φύρδιν θα αλλάξουν τα πράγματα γιατί έχει παρουσιάσει ε, πράγματα ο Χατζιδάκης. έτσι λοιπόν θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά και τι γίνεται όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα έρχονται και Χριστούγεννα, παίρνουμε κιλά αυτό δεν γίνεται, δεν παχαίνουμε γιατί τρώμε πάρα πολύ καλά τρώμε πολύ και άγαρμα κιόλα. νιώθουμε μια ευτυχία ή λόγω της, πολλής, πο, πολλής, της μεγάλης ευμάρειας νιώθουμε και ένα κενό οπότε πάλι ξεσπάμε στο φαγητό δηλαδή θέλω να πω πλούτος πάντα οδηγεί σε πάχος, σε περιτά κιλά οπότε τώρα θα προτείνουμε εδώ την ιδανική δίαιτα Κάθε πρωί για ένα μήνα έπινα ένα ποτήρι κλιαρό νερό με λεμόνι και μέλι σε ένα μήνα έχασα 5 κιλά λεμόνια και 2 βάζα μέλι Μια χαρά, θα κάνουμε κορμάρα όλοι. Κορμάρα θα κάνουμε, εντάξει. Η πίνα είναι καλή. Η γέροι που δεν τρώγανε πολύ, ζωσανελγίτερα. Εμείς πάμε 70-65 από τις μάσες. Θα λέει εδώ ο κύριος, η δίαιτα είναι πολύ καλή, το ακούσατε. Χάνεις. Στο τέλος του μήνα δηλαδή κάνεις το ζυγίζεις και βλέπεις τι έχεις χάσει. Έχεις χάσει σίγουρα λεμόνια και μέλι. Τώρα για τα άλλα δεν είναι απαραίτητο πάντα, πάντως εμείς εδώ προτείνουμε, προτείνουμε και επίσης επειδή ε, υπάρχει μια αγωνία υπαρξιακή των ανθρώπων όσο πάμε καλά τόσο θα αυξάνεται αυτή η αγωνία γιατί ξαναλέω πλούτος δεν φέρνει πάντα ευτυχία. Θα το, θα το νιώσουμε. Τώρα όλοι οι Έλληνε που πλουτίζουμε και ξεπερνάμε την Ευρώπη και η Ευρώπη είναι βαρύδι για μα και εμεί έχουμε ξεπεράσει Γαλλίε, Αγγλίες, Σουηδίε, Ελβετίε, όλε τι χώρε και έχουμε τετραπλάσιου ρυθμού και είμαστε τελικά οι πιο πρώτοι από του πρώτου. Θα αρχίσουν και τα ψυχολογικά. Γιατί το, το, το χρήμα δεν φέρνει πάντα αυτό που περιμένουμε. Μπορεί να λείπει σε ελάχιστου γιατί περισσότεροι είναι πλούσιοι, όπως υποβορείται. Φτωχοί είναι λίγη. Όμω ακόμη και αυτή η φτωχοί που θα γίνουν πλούσιοι, σύμφωνα με του Χατζητάκη τα εννιά θέματα. Θα έχουν θέματα ψυχολογικά Οπότε πού πρέπει να καταφύγουμε Όταν έχουμε θέματα ψυχολογικά Για να λυθούν σίγουρα αυτά τα ψυχολογικά Τα πανέμορφα μαξιλαράκια Του φυλαχτών. Τα πανέμορφα μαξιλαράκια Από το φυλαχτών Με τον αρχάγγελο ταξιάρχη Την επτασπαθούσα Παναγιά Και τον ολόσωμο ταξιάρχη Τον αγαπημένο μας ταξιάρχη Τον άγγελό μας Τον αρχάγγελό μας Αυτά τα λέει αυτή η κυρία με αυτό το όγηφος και τη φωνή. Από ένα site που υπάρχει και πουλάνε τώρα εδώ τα μαξιλαράκια. Τι μαξιλαράκια δεν ξέρω, τα μαξιλαράκια του Αρχαγγέλου μας και το Μενταγιόν, τι είπε, της Εφτασπαθούσας. Είναι μια Παναγιά Εφτάσπαθη, γιατί όλοι ξέρουν ότι η Παναγιά έχει σπαθιά. Γενικώ ζογκλερικά. Οπότε ε, τα πουλάνε εκεί. Ε, αυτά είναι φρέσκα. Δηλαδή του Αγίου Εφραίμ την εικόνα με τα αληθινά ράσα, και τούτο εδώ τώρα του μαξιλαράκι είναι τωρινά. Γιατί πριν τρει-τέσσερι μήνε, όχι πριν το καλοκαίρι, είχαμε εντοπίσει ότι το είχαν φτάσει πολύ ψηλά. Ε, το είχαν ταβανιάσει το θέμα και πουλούσαν κάτι άλλο. Η ευλογημένη σκούπα το ταξιάρχη μα, του πανορμήτη μα, είναι ένα υπέροχο θέμα.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 θα θανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμήτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη η οποία σκούπα είναι μια ψάθινη με κοντάρι και πάνω στο κοντάρι έχουν κολλήσει μια εικόνα και όλο αυτό μετατρέπεται σε σκούπα του Πανορμήτη του ταξιάρχη μας, του Αρχαγγέλου την οποία πρέπει να την από εκεί και να την κάνει στάμα στον Ταξιάρχη, δηλαδή πα πάλι στον Αρχάγγελο, μια σκούπα. Θα γεμίσει εκεί η εκκλησία με σκούπε. Χρήσιμα είναι όλα αυτά, δεν λέω. Αν να γίνει δουλειά, όχι σκούπα και τα ρομπότ σκούπα. Μπορεί να πάρουμε, νομίζω θα το εξελίξουν. Το επόμενο θα είναι ρομπότ σκούπα αυτέ οι μαύρε και άσπρες που σκουπίζουν μόνε του για τι ακαμάτρε. Κάτι τέτοιο λοιπόν, εδώ έχει θέλει προσωπικό κόπο η συγκεκριμένη σκούπα, γιατί είναι και ευλογημένη. Είναι μια ευλογημένη σκούπα. Κάθεσε και σκέφτεσαι, σαν εταιρεία που είναι αυτή εκεί που τα πουλάνε όλα αυτά. Τι να πουλήσουμε, εντάξει, την εικόνα, το λάδι, το μύρο, ξέρω εγώ τι άλλο. Τα μαξιλαράκια, αλλά και σκούπα. Κάποιο θα είδε και κάποιο που σκούπιζε, λέει να βάλουμε σκούπα. Είναι πολύ πρακτικό. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και αλλιώ, να είναι κάποια επιφύτηση από τον ίδιο τον Αρχάγγελο, γιατί οι Αρχάγγελοι γενικώ άνθρωποι κατεβαίνουν ουρανόγοι, το έχουν πολύ εύκολο και πάνε και μιλάνε και λένε και κάνουν διάφορα. Αν δεν σα αρέσει σκούπα, θα πάμε σε φρέσκο εμπόρευμα που είναι το εξή. Μαζί με τα υπέροχα παπουτσάκια του Αρχαγγέλου ταξιάρχη τάμα στη χάρη του δώρο το μενταγιόν της Επτασπαθούσας Παναγίας ένα εξάλλου. Γιατί και το υπέροχο μύρο των Αρχαγγέλων που μοσχοβολά πραγματικά μπακαλιάρο κορδελιά. Μαζί λοιπόν με τα υπέροχα παπουτσάκια τάμα για τον Αρχάγγελο τον Αρχάγγελό μα. δώρο το μενταγιόν τη επτασπαθούσας Ένα ξέρω, γιατί είσασα. Και το μύρο των Αρχαγγέλων που μοσχοβολά. Παστίτσιο που φτουράει. Αυτό είναι μύρο, να μοσχοβολά, παστίτσιο που φτουράει. Και τα παπουτσάκια λοιπόν, και τα μαξιλαράκια και τα παπουτσάκια και η σκούπα. Και ο ίδιος ο Άγιο Εφραίμ ολόκληρο με ράσο, γιατί είναι και το ράσο. Δεν είναι, είναι διαδραστική εικόνα. Το οποίο πρέπει να το πλένει τώρα σου τη εικόνα θα το ξαναβάζουμε. μετά. μπελάδες, αλλά όμως χρήσιμοι, αν είναι να έρθει η Βασιλεία, εγώ είμαι υπέρ όλων αυτών και θα τα αγοράσουμε όλα και θα τα τάξουμε όλα. Αρκεί να έχουμε Βασιλιάνα. Τελειώνουμε με του πρωθυπουργού που νομίζουν ότι έχουν αποτελεσματικέ κυβερνήσει. Για πρώτη φορά. Επειδή αυτή την καραμέλα εντό εισαγωγικών την ακούγαμε με πολλέ φορέ του παλαιόρθού. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει και αποφασιστικότητα, αλλά και αποτελεσματικότητα. <Συκλή> και προφανώ τα χρήματα αυτά είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στην κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη να το πούμε απλά λόγια. Περισσότερα χρήματα σε επενδύσει στην, στην υγεία στην παιδεία από τι από, την, από τον πληρορισμό τη φρονδιαφηση. Αυτά τα οποία δηλαδή από αυτά τα οποία παίρνουμε δηλαδή από του λύγου, οι οποίοι. ουσιαστικά κλέβουν το κράτος, για να το πω πολύ απλά, τα επιστρέφουμε στους πολλούς με αυξημένες δαπάνες και με πρόσθετες μειώσεις φόρων. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει και αποφασιστικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα. Thread, thread, thread, Η ευλογημένη σκούπα το ταξιάρχη μα Τι κάνουμε ε! Εσεί το Βασιλιά θα έξω. Δεν με χιάζεται όλοι σα λέω το πουλί! Εγώ θα σας κρατήσω. Βλέπω, αν η κυρία με τη σκούπα και τον πανορμή το συνεχίσει έτσι, σε λίγο καιρό θα έχει και δικό της κόμμα. Συμπληρώνω. Θα μπει και στη Βουλή. Όχι μόνο θα έχει δικό της κόμμα, θα τη δούμε και στη Βουλή και πρέπει. Και είναι σωστό. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε μαζί με τον βασιλιά, ψηφίζουμε και τη συγκεκριμένη κυρία με την επιχειρηματικότητα που τη διακρίνει και την φαντασία που έχει. 2.11.10.80.8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα ο πανωρμήτης, ο ίδιος, με την εφτασπαθούσα και την ατυχήσασα να σας παρηγορήσει, να σας ευλογήσει ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, πρώτο μέρος του λαού, πρώτος διευθμίσεις.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 Μα καλιάροσκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φθράει. Οι Τράπεζε τώρα θα αντέξουν και τι πιστεύει. Θα τα καταφέρω. Εγώ πολύ του λυπήθηκα. Κοίταξε και εγώ γιατί τώρα δεν του λυπήθηκε ο μιτσοτάκη. Εσύ του λύπηθηκε. Αλλά μισοτάκη δεν του λυπήθηκε. Δηλαδή του έβαλε τώρα το μαχαίρι στο λαιμό, Τσίσα η Τράπεζα, Τσίσα. Πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει άλλο πάνω έχει βάλει τα βάζει με πολυθικέ, τα βάζουμε τράπεζε με ενταξία, κάπου όπα. Ε. Είμαι υπέρ του να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, <Κοίτα> αλλά από την άλλη πλευρά λέει. Κάπου δηλαδή, μα βγήκανε κομμουνιστέ αυτοί. Ο Σαμαρά λέει ότι είναι ποταμίσχη. Η σούπα τη μετάλλαξη τη Νέα Δημοκρατία σε ποτάμι. Εγώ σου λέω με αυτά και με αυτά κομμουνιστέ γίνονται. Κομμουνιστέ, άστα, άστα. Έλα τώρα το... σε λίγο θα πάρουν τα μέσα παραγωγή. Α, όχι, αυτά τα έχουν πάρει ήδη. Ναι, τέλο πάντων. Όχι, τα έχουν πάρει, εντάξει, εντάξει, σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, σε αυτό ολόκαλα. Γεια σου πώ τι κάνει, καλά εσύ. Καλά. Ε, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τον Κρόφ Κραμπιέ, δεν ήμουν ολομακαρόνα. Ήμουν πολλά χρόνια του Μιλομακαρόνου, αλλά τίνω Αγα. να το γυρίσω. Ορίμασα, νομίζω ε, ε, πια. Ναι, ναι, όπω και η Μαρίκα με την. Ορίμασα, ορίμασα και προτιμώ εγώ. το μπούχισμα του Κουραμπιέ και τη Ζαχαρόσκονη. Μάλιστα, μάλιστα. Το λέω απ' έξω, απ' έξω. Το κατάλαβα, ναι, εντάξει, δεν θα χρειάζεται. Θέλω να σε ρωτήσω ο Μπομπούκο, γιατί κάνει τόσο προσπάθεια να μα πει ότι αυτά που λέει αλήθεια. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι.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 Ναι, σας. Γεια σα, αποστολή. Ναι, ναι. Ήθελα αύριο να πάρω μέρο για τώρα δεν προλαβαίνω, έχω να μιλήσουμε λίγο. Αύριο. Σε συχα, πρώτα, πρώτα. Αν είχε, θα το πω έτσι από το βάθο τη καρδιά μου, αν πραγματικά είχαν και άλλοι σταθμοί από ένα δημοσιογράφος, σαν και σένα, κόσμο. αλλά εγώ δεν πολλαπλασιάζομαι, με ένα για καλό τώρα, δεν έχει τώρα, ένας εγώ, ένας ε, Τέλος. Συνήτηση, Έλα, καλέ ε, θέλει. πολιτική. Συνείδηση. Πολιτικά ζώα θέλουν όλοι. Όχι όλοι. Ε, Όχι οι περισσότεροι όλοι. πολιτικά ούφο θέλουν. Όχι όλοι, θέλω να πω. Εντάξει. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη του. Πάνω από όλα να διαβάζουν, γιατί αυτό που διαβάζει ένα και δεν είναι στοιχείο και δεν πάνω σε πρόβατο να ψηφίζουν, ξέρουν τι θα ψηθήσουν. Και αναφέρομαι σε κουβέργο, συγκεκριμένα. <laughs> <laughs> Επασκοπτώσει είσαι από του Λίγου που δεν λέει στον βούρκό, που έπικρα το γύρω μα και στα φύλα. Να είστε καλά. <laughs> θα πάρω αύριο να μιλήσουμε.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 Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Ε, παρουσίασα 9 διαφορετικού τομεί <κυρίζει> που τα πράγματα θα αλλάξουν. Φίρδιν. Πάλι καλά που δεν θα αλλάξουν. Μίγδιν. Εγώ είμαι και με το Μίγδιν, αλλά κυρίω να είναι φύρδιν Οι όποιε αλλαγέ, όπω το λέει η Μίτση Κωνσταντάρα, στο στρίγκλο που έγινε αρνάκι. Εκεί ήταν η ατυχήσασα που έλεγε το περίφημο κοινωνία και έχει γράψει. Και έχει μείνει και χρησιμοποιείται ακόμα μετά από δεκαετίε. η χώρα θα, α, α, έχει δημοκρατία μέχρι στιγμής. θέλουμε βασιλεία όμως η χώρα έχει και κάποια θέματα που έρχεται ο γιατρός να τα λύσει η πατρίδα είναι άρρωστη έρχεται τσουνάμι μην καλλιαργείτε ψευδεστή στον ελληνικό λαό και μην του λέτε ψέματα η πατρίδα είναι άρρωστη μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός τον οποίο έχουμε επί της Για τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί για της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει στον τον θάνατον. Η πατρίδα είναι άρρωστη. Και όποτε αρρωσταίνει η πατρίδα, πάντα βρίσκεται ένας γιατρός, Και λύνει τα θέματα με διάφορου τρόπους. Εδώ ακούσαμε και τον άλλον που τα είχε λύσει με ένα γύψο. Ορθοπαιδικό ήταν το θέμα τότε, ορθοπεδικός γιατρός. Εδώ τώρα στο μυαλό του Βελόπουλου δεν ξέρω ακριβώς πώς εννοεί την ασθένεια και πώς θα το λύσει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάθεται πάνω από το TikTok και μετράει ακολούθου και διαδικασίες. Παιδιά, όλο το διαδίκτυο του ελέχει Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε. Όλο το διαδίκτυο. Να ξέρετε, το ελέγχει ο αυτοκράτορα, φασίστα, δικτάκτορα, πρωθυπουργό. Αποψή μου είναι αυτή. Ανθεληνικά, έχω άξει. Τικ-τοκ. Για να, να καταλάβετε, έχω 120.000 ακόλουθους στο TikTok. Δεν μπορείτε να πείτε να έχει 400.000 views και τα άλλα να έχει 2.000. Μόνο αν κάποιο στον αλγόριθμο έχει εδώ να επηρεάσει τη μηχανή αναζήτηση. Δεν υπά... Λα, Ακούστε, επειδή έχω και εγώ άνθρωποι που με συμβουλεύουν, βλέπουν, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Πόλεμο σα λέω. Για να καταλάβετε. Κύριε, μου λένε η τεχνική εδώ το σημερινό. Λάιβ που κάνουμε στο TikTok Έχει αβέρτα σαν το μπαν Τι σημαίνει αυτό Ότι αποτρέπουν να το παρακολουθήσουν και άλλοι Οι κοινοποιήσεις της ζωντανής εκπομπής μας Απαγορεύονται ακόμη και σε εμάς Για να καταλάβετε πως λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία Εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει καταγγελίες Για το ότι κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία Από την κυβέρνηση, από υπηρεσίες Μπαίνουν και καθορίζουν τον αλγοριθμό του TikTok πρέπει να βγει το αλγοριθμικό. Ένα φάρμακο, παρασκεύασμα που μπορεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα και για γενικότερες διαδικασίες το τικτοκικών. Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ καλό, γιατρεύει και τις ζαλάδες. Αλλά και το TikTok σας και τον αλγοριθμό σας θα τα λύσει όλα. Φαντάζομαι θα είναι τα επόμενα σκευάσματα. Αλλά ω τώρα μέρος δεύτερον. Έλα. Πού είσαι, σε ψάχνω από την Παρασκευή και δεν μπορώ να σε πετύχω. Εντάξει, λίγε μέρε. Ναι, σωστό. Είσαι και εξέχουσα προσωπικότητα. Είμαι. Άκουγα τη χρυσίνη εκπομπή γιατί τα ακούμε μια μικρή καθυστέρηση. Ρε, σύ, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί μιλάνε σαν ένα ντουανέτ. Ο Βορρήτη δηλαδή βαριέται τόσο πολύ. Μετρό τρώει είναι σε ένα θέμα που κυριαρχεί και στο διαδίκτυο και μια βλάβη. Μια διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Συμβαίνει παντού. Μα νιώθουνε ότι είναι αντουανέτε. Δηλαδή, είναι αυτό πώ λέει ο Άδωνη ότι νιώθουμε φτωχοί. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Ε, αυτή είναι ακροδεξή, αλλά νιώθουν αντουανέτε. Ναι, καλά, δεν σου μιλάω για τον Άδωνη που θα φιλερίσκω φωνάζει. Η Ελλάδα πινέα δημοκρατία! Καστιλιάκο με ζαντάκι πάει καλύτερα! Βέβαια, αυτή τη φωνή ευνούχου φιλερίσκω. Με αυτή τη φωνή εντάξει, τώρα έγινε μια μικροεπέμβαση εκεί, ξέρει. Ναι, ναι.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 Αθήνα. Αθήνα. Καθημερινή πέφτει αυτό. Πού είσαι, Ρεβιά. Τετάρτη. Παναθεμά, εμεί είμαστε μακριά. Είμαστε στα Ιόνια. Πότε να προλάβουμε να πούμε. Στα πού? Ιόνια. Ναι, στα Ιόνια. Έχει καμιά ώρα από εδώ. Όχι ακόμα. Εντάξει. Mm. Θα περίμεθα, σε ξαναπάρω τότε και θα με ενημερώσει για να σε φέρουμε στο νησί. Ε, νόμως, παράσταση. Έχει αεροδρόμιο τον νησί. Αλλά η φετινή νομίζω ότι είναι καθοριστική. Θα σε φέρουμε. Σε ποιο νησί, η θύμησέ μου. Κεφαλονιά. Κεφαλονιά, εντάξει. Ό, okay, έγινε. Ναι, ναι, ναι. έχουμε ένα θέατρο που χωράει 400 άτομα. Τώρα θα λέμε τσοσμπά, τσοσμπά θα λέμε άκουσα τον Ακροατή Τσοσμπά Τσοσμπά έτσι έλα για. Ποια εκπομπή α, ακούς α, μου τι? φαίνεται δεν ακούς τη σημερινή Το σκι το λοκό πως δεν την ακούω ρε μαλάκα με δουλεύεις Εντάξει έγινε Πλάκα μου κάνεις σαν δεν να ακούσω ελληνοφρένι να πετάνω. Ε, yeah. Εγώ στο λέω αλλά εσύ δεν τα ακούς έλα για. Έλα κάτσε να χάσετε το μαλάκα το λαό για. Γεια Ακουστόλη Έλα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 Κάποιοι που το τρώνε και το φάρεις φιούντερ, μου. Και θέλουνε κι άλλο. Ε, εμεί είμαστε σ' αυτούς που το τρώνε και ζωρίζονται, οπότε δεν μα αρέσει. Αγόρι μου. Θέλω στον άσυπο. Από στο λέει, κίνα τα ρούντολ στο μισθοτάκι, τα περσινά, πότε θα τα βάλετε. Το έχουμε εδώ για σήμερα, το έχουμε προγραμματίσει. Α, δεν δε. το περιμένω πώς και πώ. Ρούντολ στο μισθοτάκι. Με καρδούλα τα πίνει. Στα τσακίδια. Να σου πω δύο πραγματά και να σα ζητήσω. Το πρώτο, αν μπορεί, βέβαια τελευταία δεν τον έχω πολύ ακούσει. Αυτό τον γυμναστηκό έτσι με τον βγάζεται. Τι είσαι χαμαί. Μια χαρά παιδί είναι σε παρακαλώ. Γιρε όλοι στυπω. Σε παρακαλώ παρα πολύ θε να με παίρνει πάλι να μου λέει. Ναι, ναι, σε πέρα, δεν ξέρω. Μη τον βγάζει, μην το βγαίνει λόγο. Καλαιφίλε, εγώ τον πληρώνω μετά, όχι. Ναι, γιατί κλείνω στο μαρκώνει. Δεν γίνει το μακρών. Κλείνεί το Γυμναστηριακό. Μαρκών έχει πλάκο γυμναστρό. Δεν έχει, είναι συχαμερό. Δεν έχω μα αρκώνει. Με Μεκέ μου και το εγκέφαλο. Ενώ στο γυμναστριακό εκτόνο μου και γολήγοντα. Λίχνω το μπινελίκι μου, μια χαρά πάει. Σωστό, σωστό. Σαν το δεξίο που σε πήρε... Αυτό. Δε μουνάκι, γιατί το έκοψε όλο αυτό με το δεξιό. Τι το έκοψα, γιατί το έκοψα. Το έκοψε. Μόνο το τελευταίο έβαλε, τι τραπεζα κέγοντα. Αύξω στην εκπομπή. Καλούσε καλή δουλειά κάναμε. Έλα, φούσαν ωραίο, Πρέπει να το παραδεχτεί. Όλο, Είμαστε... όλο το βάλα, όλο το τοβαλα. Όχι, αφού το τελευταίο μόνο. Την παρασκευή έβαλα μόνο το τελευταίο, εχθέ, το έβαλα όλο. Το βάλετε χθε όλο. Με την παρασκευή ήταν να το βάλω όλο, αλλά δεν χώρε. Και τοβαλα την παρασκευή την αφιέρωση και χθε έβαλα όλο την κουβέντα. Οκ, okay, πάω πάσο. Θα τα ακούσω το χθέ όλο γιατί με θα μάθει και χάνω Α, ήξες, να κάνει στον έξι με και με τον επιμικητή την <Κελίου> Για τον ε, τον έχετε μικρό; Εμένα μου δουλειά Γιατί τον γαριδάκι, αλλά Τι έχει γίνει με αυτόν τώρα τον τελευταίο; Ε, είναι ο περίφημο δεξιό που πήρε, το βάλαμε την Δευτέρα στο λαό, σαν έναν από του λαού τη Δευτέρα που ήταν φανατικό δεξιό κτλ, κτλ. Έχει πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν σε δύο μέρη το τηλεφωνήμά του. Ένα αυτό που βάλαμε τη Δευτέρα και ένα στο τέλο που ζητάει, τρόλαρε προφανώ ω δεξιό, αλλά ήταν πολύ πιστευτός Και ένα δεύτερο μέρο που ζητάει παραγγελιά όταν θα καίγονται οι τράπεζε που το παίξαμε Παρασκευή. Ήταν να και το πρώτο μέρο του. την Παρασκευή αλλά δεν δε χώρισε κέντρο οπότε πήγε για Δευτέρα δεν χώρισε λαός και πήγε για Δευτέρα οπότε πήρε χθε ότι δεν το είχε ακούσει την Παρασκευή κτλ, κτλ είναι πολύ ωραίος, μπράβο, έχει κάνει και τον επιμηκυντή χαλάλι του, το παίζει πολύ ωραία ψαρώνει τον κόσμο, λίγο και τον αποστόλει στην αρχή οπότε μπράβο να συνεχίσει έτσι επειδή λοιπόν είναι Χριστούγεννα και έχουμε κάποια έθιμα εδώ, το Ρούντελφ έπαιξε χτες, σήμαν αυτό. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπανεριό. Που Χριστούγεννα σημαίνει Δεν μας νοιάζει. Κι στο καμπαναριό όλο το χωριό Ε και, απαντώ εγώ. ταν Ταν, με τετρακώσια σήματα και 62 καμπάνες. Τον Χριστό να το στην Πού θα ανάψουμε κεριά, μέσα στην Αγιά Σοφιά Λάβειο μου, δεν το πιστεύω Τίν, Κι όλοι προχωρούν μπροστά Κανείς δε θα πίσω Ε, μπροσπίσω Αναμένα φαναρέκια Σέγεται ο κόλλος μας Κι όλοι Σκατά Ταπ-ταπ-ταπ νύχτα ήταν παιδιά νύχτα στα βούνα Που okay. έγιεννηθηκε Χριστός μας Νά τι είναι παιδιά, επιστολή του Χριστού μας ε, παίρδια. Λιενντα, παίρδια. Το σκοτάδι όπως έλεγε ο Χέγγελ Όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες Βινταζόμια σε μια βραδιά και ας έχει μπάτσου στα κλαδιά Λιεννα. Πάλι Ευχηθώ σε όλου οι γιορτέ Και ο Θεός να βοηθήσει Πέθαν όλο το χωριό dan, din, dan, dan, dan, dan. Ε, Μετά από τέτοιες ευχές <laughs> Λογικό είναι Το ρούντολφ το ελαφάκι Το χιόνια στο καμπαναριό Αυτά είναι τα best Και αύριο θα παίξουμε το κασελάκι με τα σπίρτα Είναι νέα εκδοχή, επικαιροποιημένη, κάθε χρόνο το αλλάζουμε ανάλογα με τον πρωταγωνιστή της χρονιάς, σαν τους times, ένα πράγμα που βγάζουν το εξώφυλλό τους, το περιοδικό time. Ε, πάμε τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μετά Γιώργος Πιέρος, μαγαζί εμείς αύριο, γεια σας.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 Αλλού του κατεβάζει και αλλού του ανεβάζει τα τάρταρα. Αποστόλη μου, επί μια ολόκληρη σχολική χρονιά, έκανα 240 χιλιόμετρα την ημέρα, οδηγώντα και πληρώνοντα τη βενζίνη. Α, ε, γι' αυτό δεν είσαι βουλευτή, επειδή μπορείς μπορεί να πληρώνει. Α, αχ, δεν το σκεφτεί έτσι. Ε... Ε... Από το 1989 και ειδικά οι Έλληνε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Το είδαμε στη Χρυσό Πετραγγελκή, το είδαμε στο Βορονέ. Ναι, άλλο θέλουμε. Αφιάζονται. Το βλέπουμε εδώ, το βλέπουμε εκεί και δεν βάζουμε μυαλό τώρα. Και οι επιστήμονε, οι επιστήμονε έχουν καταδικαστεί ότι λένε έχουμε καταδικαστεί λέει, λόγω αποστάσεων να μην έρθουμε σε επικοινωνία με εξωγήινο. Πάνε καλά, δηλαδή πού βαδίζουμε, πάνε, πάνε, πού βαδίζουμε. Κάτι, πού να, βαδίζουμε. Είναι, να δούνε το γούδι Χρήστο, αστροφυσικό μεγάλο. Βγάζουμε βγάζουν έτσι. Και τους άλλους φυσικούς... Ούτε του άλλου βλέπουνε. Βλέπουνε βλέπουν, νομίζεις άλλους. Κανέναν παιδί, παιδί μου. Τάκη, Πάνε όλο. χαμένα όλα. Λοιπόν, έλα για... Μωρή τρέλα. Πού σε Μαρία εσύ? Με βάζει την αναμονή επιτέλους. Αναμονή καπέλο. Δεν το πιστεύω ότι μιλάμε. Κάτσε να μην ακίνει τη Μιχάλη το σήμα. Δεν μου λες καλά. Έχουμε ξαναμιλήσει μωρή. <σμίλει> Έχουμε <σμίλει> μιλάμε. <σμίλει> <σμίλει> Τώρα με απο συντονίσει όμω έτσι. Ότίσουν συντονισμένοι, α πούμε. Ναι, για παίρσει θέση. Είμαι από καντικού. Δουλεύουμε κάθε με 10 ώρα 13 ώρα. 8,5 το πρωί με 8 το βράδυ, ξέρω. Γιορτέσα μου, αν δεν δουλεύει στοπεμάρτι, τι θα γίνει. Σε χάσω ότι δουλεύω γλέγω στο κατάστημα παιχνιδιών. Γιατί μου μου. Το κατάστημα παιχνιδιών το συγκεκριμένο στο σπούσεμάρκε, είναι μην χώνε. Ναι, είναι ωραίο μάρκετιο το κατάστημα παιχνιδιώ, γιατί δεν κουράζουμε. Άμα δεν κουράζει ορίμμα, γιατί παίζει και παραπάνει Γιατί είναι πολλέ οι ώρε Λένω, <Πιζή> ναι, αλλά καμπλαντίζει από εδώ και από εκεί με του υπαλλήλου και με του πελάτε. Δεν σε ξέρω. Δύο καινούργια μωρά στη δουλειά. Δύο <Πάσκη> Πα και παίρνει τα κουκλάκια όλα αυτά, που πατά στο χέρι του και χοροπηδάνε γιατί τη αρέσει η δόνιση. Έχει κάτι πολύ απαλά που μπορεί να σκεφτεί να τα ρίξω στο κρεβάτι και να κάνω σε ξεπάρε. Έλα, <Πίσσε> αποκλείεται. <π'> <Ρι> δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα το έκανε αυτό. <Ρι> δεν σε ξέρω, Μωρή, τι είσαι. Άρεσι. Ποιάζει αυτά ότι πόσο απαλά είναι. Δεν μπορώ τώρα να πω τη λέξη. Είναι πολύ απαλά. Ξέρω. Θα σου στείλω. Ξέρεις. Ως mm. oh, έχουν πάρει δωρό. Έχω πάρει εγώ. Ah! Αυτοί που τα έχετε τώρα. Σε όλε παίρνουν τα ίδια. Ωραία, εγώ πήρα την απάντηση τη Χιλόπιτα. στην να σου πω τώρα. Πώ σου το, δε, το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι το βλέπει ότι έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι βλέπω. Ωραία, θα κάνουμε σεξ πριν έρθουν πυρηνικά. Ναι, ναι, ναι, είναι πριν τα πυρηνικά, πυρηνικά, πυρηνικά να το δούμε. Καταλαβαίνετε τι επιχείρημα σε παίρνουν. Καλά, ναι, δυνατό πολύ. Απλά yeah. να το μυριστούμε όταν έρχεται η ώρα, ένα γρήγορο τσακ τσακ, yeah. μπαπ, κουμπί. Δεν είναι τώρα η ώρα. Τώρα, δεν δεν είναι τώρα, τώρα, έχουμε ακόμα. Και αν είναι μπλόφα, δεν μπορώ να δω. Πόσο έτσι. Έτσι, χρόνο δίνει έτσι για να μπλοφάρει πριν γυρίσει, μου που είμαι Δεν μπορώ, κάτυξη, άπου, και... Να δοθώ και να είναι μπλόφα, σε παρακαλώ. Εντάξει, ωραία. Άστοιχη, κανένα χρόνο. Δεν μου λες. Πού θα πάμε, σε ποια χώρα θα πάμε, εμεί. Θα δούμε. Ήρθα στην Ασία, λέει το παιδί από μέσα. Δεν έχει κάνει χώρε ακόμα, δεν πειράζει. Εντάξει, ρε κάπουλα. Τι να σου πω. Θέλω να κάνω τι επίρου και θα δει. Και θα ξαναμιλήσουμε. Να σου πω καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αύριο <συντικά> <συντικά> θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Ναι! No! <laughs>